Bye-bye. <laughs> Δεν υπάρχουν, Η χώρα εξαιτίας, επιμένει, δεν κύριο εδώ, επιμένει. <laughs> Εγώ, Εγώ δεν θα Ένα ποτέ. Ποιο είναι αυτό που έβγαλε τον Άδωνη Γεωργιάδη από τα ρούχα του. Ο Μάνος ο Ευση. Σήμερα το πρωί στον Αντένα τον ανάγκασε να πει φτάνει πια. Ποιο ο άδονη να πει φτάνει πια. Δεν άντεχε κάτι που του λέγανε. Από δίπλα και βεβαίω βρήκε του ενόχου στο πρόσωπο του νηφίλ γενικότερα ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο και για την καταστροφή του τόπου φταίνει η δημοσιογράφη. Ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα φταίνε για πολλά δημοσιογράφηση αλλά για το σύνολο τη εικόνα που βλέπουμε και ζούμε νομίζω δεν φταίνε Έχουν το μερίδι, όπω πάρα πολύ, αλλά τη βασική ευθύνη, τη βασική, την έχουν αυτοί που αποφασίζουν για τον τόπο. Όχι αυτοί που φτιάχνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λυφθεί η απόφαση ή του λαού ή του πολιτικού εμείς εδώ πάντως θα πούμε τον μπράβο γιατί θέλει μπράβο, το έχει πει και άλλες φορές και εδώ σε κάτι συνεντεύξεις ο Άντωνης Γεωργιάδης δεν θέλει γκρίνια, θέλει να λέμε μπράβο εμείς θα πούμε μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά και θα επικαλεστούμε τον Αντώνη Σαμαρά για να αποδείξουμε σε ποιο, πόσο καλή στιγμή βρίσκεται η χώρα ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Θεσσαλονίκης προχτές στην έκθεση την μεγάλη τη διεθνή στα εγγένειά τη που έγινε με παπάδε, με μητροπολίτες με την επίκληση του θείου κατέβηκε κάτω κανονικά δεν ήταν τεχεράν ήταν συμπρωτεύουσα της χώρας η Θεσσαλονίκη σε αυτή λοιπόν την έκθεση σε αυτή την ομιλία των εγγενείων προσδιόρισε τι έχει καταφέρει δυόμιση χρόνια τώρα που δύο. Δύο, χρόνια, δύο δύο και κάτι που βρίσκεται στην εξουσία ε, προσπαθώντας να μας πείσει ότι δεν είναι καλή στιγμή να κάνουμε εκλογές Αναγκάστηκε να πει ότι είναι η χειρότερη στιγμή τη πατρίδα μα. Για σκεφτείτε λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν γύρω μα, στην Ελλάδα που βρίσκεται τόσο κοντά σε αυτό το ηφαίστειο και που με θυσίε και κόπο κατάφερε η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αντί να τη διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να θωρακίσουμε την ασφάλεια που μα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, Φέβαια. να μπούμε στην περιπέτεια πρόωρων εκλογών, δηλαδή σε νέο κίνδυνο αστάθεια και κυβερνησία. Το λέω όπω το αισθάνομαι. Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία. Και πόσο επικίνδυνοι είναι εκείνη οποίοι θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα. Τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια. Πουδή άσπατο. Τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια. Δύο χρόνια και κάτι μήνε μετά, να είμαστε ακόμα στη χειρότερη δυνατή στιγμή, η οποία δεν πρέπει με τίποτα να ταραχθεί, διότι θα έρθουν ακόμη τα χειρότερα. Τόσε προσπάθειε, τόσα καλά λόγια από το εξωτερικό, από το εσωτερικό, από του τραπεζίτε, του βιομήχανου, γιατί μόνο αυτοί λένε καλά λόγια, και κάποιοι παρατρεχάμενοι, και πάρα πολλοί παπαγάλοι βεβαίω, και να είμαστε ακόμη στην χειρότερη στιγμή, την οποία δεν πρέπει να την αλλάξουμε, γιατί δεν πρέπει οι εκλογέ, η απόφαση του λαού, η σκέψη, η βούληση του λαού να επηρεάσει. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Βαθιά δημοκρατικό, όπω πάντα βεβαίω ο Αντώνης Σαμαρά και βαθιά προοδευτικός Πρέπει να το πούμε και αυτό. Πάμε στον καυγά ο Άδωνη με τον Μάνο Νιφλή. Ο οποίο Μάνο Νιφλή, τον ξέρουμε όλοι, είναι ένα λαϊκιστής, oh. τετμπόη. Όχι. τη χώρα στα από 3.400 πρέττα. από κάτω από τα 500, ένα μπράβο δεν έχετε. Εγώ σήμερα το μεσημέρι τα θα πάμε σπρέτζ. Σήμερα το μεσημέρι θα πάμε σπρέτζ. Αυτό, αυτό θα, θα... θα... θα... θα... θα... θα... θα ξέρει τι είχε Γιατί μιλάς. Ελάτε. Κύριε Γεωργιάζη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάζη. Ποθάνε με σαν τους άλλους. Μιλάμε θυμώ. Δεν θα σε αφήσω να καστρεφθέ. πατρίδα. θα σε αφήσω να καστρεφθέ. Κύριε Γεωργιάζη. Μου κάλετε τι θα φάμε σπρέντς. Τι γίνεται θα κυρίσουμε. Είμαι εδώ για να Να και να αγκαλιάσω κυρίω αυτού. Που διαφωνούν μαζί μου. Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό. Και τώρα μπορούμε να αγαπηθούμε με την πραγματικότητα. Μόνο με αυτή δεν είχε γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Έγινε και με την πραγματικότητα, αποσπάσματα από τη Θεσσαλονίκη που ήθελε να τον κοιτάμε στα μάτια. Ήταν ο Βενιζέλο και λίγο πριν ο Άδωνη με τον λαϊκιστή νυφλή που είπε: Θα φάμε σπρέτ. Δεν μπορεί ο Νιφλί και ο κάθε Νιφλί να καταλάβει το μεγαλείο και το μεγαλειώδε αποτέλεσμα αυτή τη κυβέρνηση. Έχουν πέσει τα σπρέτ, οπότε μπορεί να μην τα τρώμε ακόμη, αλλά είμαστε ένα βήμα πριν. Και δεν θα επιτρέψει, όπω είπε ο Άδωνη στον Νιφλί και σε του δημοσιογράφου που ψεύτε του ανέβαζε κλέφτες δεν τους κατέβαζε είπε ότι δεν θα ανεχθεί να καταστρέψουν τη δική του, την πατρίδα και αν είναι και δική μας πατρίδα είναι μια μικρή λεπτομέρεια δεν χωράνε πολύ από ό,τι φαίνεται στα μυαλά κάποιων και σε σχέση πάντα με την πατρίδα η οποία πατρίδα δεν έχετε μάθει τα ευχάριστα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ το είπε ο Βενιζέλος, αλλά πέρασε λίγο άπατο Ε, δεν έχει χρέος το 180% του ΑΕΠ γιατί υπάρχουν κάτι υπολογισμοί που το, μ, συσχετίζουν το χρέος με το ποσοστό του ΑΕΠ. Όχι, δεν έχουμε τόσο πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έκανε μια αλχημία χωρίς να ντρέπεται καθόλου, άλλωστε γιατί την αντραπήβεν η είναι Και έβγαλε το χρέος μόλις, μόλις το 60%. Υπάρχουνε φαντ διεθνή τα οποία... Βγάζουν λεφτά από το ελληνικό χρέο επειδή έχουν καταλάβει ότι είναι βιώσιμο και συμφέρει. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Και λένε, δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέο σα πραγματικά είναι σε καθαρή παρούσα αξία. Αν το προεξοφλούσαμε όλο τώρα, μόνο 60% του ΑΕΠ. Μόνο 60%. Μπράβο. Και κάνουν καταχωρήσει στα διεθνή μέσα ενημέρωση και λένε αυτέ οι, οι κερδοσκοπικέ διεθνεί επιχειρήσει. Ότι προσέξτε, η Ελλάδα δεν έχει χρέο όσο φαίνεται, γιατί πρέπει να δούμε. Ποια είναι η διάρθρωση, η διάρκεια, το επιτόκιο, ότι αν τα υπολογίσεις όλα αυτά, είναι 60% του ΕΕΠ το χρέο, δεν είναι 180. Ε, σκυρό, ε, σκυρό, ε, σκυρό, ε, σκυρό, ε, Ουδής Άσφαρτος. Μόνον 60% του ΕΕΠ. Μόνον 60%. Μου δει που λέει και ο Γιακουμάτο, κάποτε το είχε πει Άτζελα Δημητρίου, τώρα είναι φρέσκο, ανανεωμένο σήμερα. Το πρωί το είπε και ο Γιακουμάτο. Έτσι λοιπόν, τελειώσαμε και με το χρέο, τελειώνουμε με όλα. Κάποτε αυτοί όλα αυτά θα τα άλλαζαν, θα τα μείωναν, θα τα αύξαναν ανάλογα το ποσοστό και την φορά. Τώρα, όπω ακούσαμε, εξαφανίστηκε. Πάει το χρέο 60%, δεν ξέρω ποια άλλη χώρα στην Ευρώπη έχει 60%. Η Ελλάδα πάντως το έχει μόνο με μία δήλωση. Χτε Κυριακή το μεσημέρι μόνο με μία συνέντευξη. Κατά τ άλλα προχωράει ο τόπο σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό που δεν κατάφερε η πατρίδα μας να αποκτήσει τα 184 χρόνια της ως ελεύθερο κράτος, την υπερφορολόγηση τώρα το έχει. Ναι. Ουδής άσφαρτος! Το θέμα είναι να μπορείς να αντέξεις τις υψηλέ θερμοκρασίες. Αυτό που δεν κατάφερε η πατρίδα μας να αποκτήσει 184 χρόνια της ως ελεύθερο κράτος, την υπερφορολόγηση τώρα το έχει. Υπάρχει το εξής ερώτημα, είναι και δίλημα, ε, σχετικά με το Χαρδούβελη και τον φόρο των ένφια. Τον ο Χαρδούβελης δεν τον έχει ως υπουργό, επιλέξει αυτό το φόρο, ψηφίσει, καταθέσει, εισηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει η γνωστή συνέχεια του ελληνικού κράτου. Όποτε βρεθεί η μιλήση για αυτό το φόρο, χαρτούβελη παίρνει αποστάσεις. Χαρτούβελη είναι ο νέο υπουργό Οικονομία και Οικονομικών. Όμω το έχετε ξεχάσει. Έτσι λοιπόν, μιλώντα το Σάββατο, είπε ότι δεν είναι δικό του φόρο. Κομικό είναι αυτό. Από μόνο του να βγαίνει ένα υπουργό και να διαχωρίζει τη θέση του από έναν φόρο που λιανίζει τον κόσμο από κάτω. Τον εφαρμόζουν και λάθος βέβαια οι υπηρεσίε του, όμως δεν είναι δικός του. Είναι αυτό το αστείο ή το πιο αστείο είναι ότι τον έκανε αρσενικό το φόρο. <laughs> Κοιτάξτε, επειδή ο ένφιας δεν, δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Επειδή ο ένφιας δεν, δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Ο ένφιας του ένφια, τον ένφια, ο ένφια ή ένφιας έχει και πληθυντικό από κάτω. Ο ένφιας λοιπόν δεν είναι δικό του δημιούργημα, όχι μόνο δεν απολογείται, δεν ξέρει και να τον προφέρει σωστά. Τον εφαρμόζει μια χαρά όμως και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Νοσταλγούμε. Ο καθένας είναι με στον άνθρωπο, στη φύση του, έτσι έχει φτιαχθεί αυτό το πράγμα. Να νοσταλγεί ο άνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Να νοσταλγεί. Ε, τώρα, εσεί, ο καθένα που μα ακούτε, καθεμιά, κάτι νοσταλγεί. Νομίζω όμω, όλοι μαζί, όλοι μαζί, σαν σύνολο, σαν λαό, νοσταλγούμε αυτό που λέει ο Βενιζέλο. Προφανώ και θα υπάρξει περαιτέρω μείωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, ανίκιαστα, ακίνητα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι τώρα, τι ήταν ο ΕΤΙΔΕ. Και ελπίζω κάποιοι να με νοσταλγία τον αιτιδέ. Και ελπίζω κάποιον να τον θυμούνται με νοσταλγία, φανετίδε. Αν κάτι νοσταλγούμε όλοι, είναι το χαράτσι. Αιτιδέ είναι το χαράτσι, το οποίο το έχει βάλει ο ίδιο και θέλοντα να αποδείξει ότι αυτό έχει βάλει έναν. Πιο ελαφρύ φόρο, το χαράτσι, σε σχέση με αυτό που ήρθε τώρα, στο οποίο επίση έχει ανάμειξη. Απλά δεν είναι δική σου επινόηση. Ο καθένα φροντίζει μόνο για τα δικά του. Νοιάζεται για το τι ο ίδιο υπογράφει, λε και δεν έχουν συνολική ευθύνη ε, για όλο αυτό που γίνεται. Ο Χαρδούβελη πριν έλεγε για τον Ένφια ότι δεν είναι δικό του. Ο Βενιζέλο εδώ, καμαρώνει Ο Ενφια. Ο Ενφια. Ότι δεν... <laughs> <laughs> δεν, το τένλωνε, δεν. το τόνισε στο Α. Ο Ένφια. Ότι δεν είναι δικό του, εν περιπτώσει. Ετούτο εδώ λέει ότι το έτι δε, το νοσταλγούμε επειδή ήταν ειδικό Έχει αν και είχε πει ότι δεν θα το έβαζα, αλλά μια βδομάδα μετά ξύπε αυτό που είχε πει, επίσης πρωτότυπο, προχωράμε μια χαρά, όλα αυτά συμβαίνουν κανονικά, δεν είναι προϊόν μοντάζ, είναι λόγια δικά τους, καθαρά μας διευκολύνουν πάρα πολύ και έχουμε και τα εις Στην Αμφίπολη που βρίσκαμε, βρήκαμε και τι Καριάτιδες, λίγο νωρίτερα είχαμε βρει τι Σφίγγες, αυτό λέγεται αρχαιολογική ανακάλυψη, επιστημονικό επίτευγμα, μπορεί κάποιο να το πει για τη συντονισμένα η επιστήμη, έτσι όπως έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει τον 21ο αιώνα, προχωράει, συνδυάζει στοιχεία και βρίσκει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του παρελθόντος για να τεκμηριώσει αυτό που θέλει να τεκμηριώσει. Αυτό λέει η λογική. Δεν είναι όμω μόνο αυτό, είναι Ιονό Όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, λέει ο Πρωθυπουργό. σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, το 2014, ότι είναι Ιωνός και μάλιστα συνέβη από μια ώρα τη θεϊκή δύναμη, ένα κάτι μεταφυσικό, συνέβη τώρα που αποδίδουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης Σαμαρά. Όμως σε αυτόν τον αγώνα, να κερδίσουμε το μέλλον μας, έχουμε και ένα στήριγμα από καλό Ιωνό έχουμε και ένα στήριγμα από καλό ιονό από το παρελθόν μας γιατί στην ένδοξη γη της Μακεδονίας μας ανακαλύφθηκε ένα μοναδική σημασίας και οικουμενικής απήχησης αρχαιολογικό μνημείο Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της Ένα, δύο Ένα, δύο Ένα το αριστερό Όπως και η Αλίκη στο δόλωμα Έτσι και η Ελλάδα στο δόλωμα πάλι Χωρίς Ηλιόπουλο, Αλεξανδράκη και Βουλιουκλάκη Με τα άλλα τους λύκους Τους υπόλοιπους που περιτριγυρίζουν Και προσπαθούν να τη μάθει να περπατάει Έτσι λοιπόν, ακούσαμε ότι είναι καλό ιονό, ένα καλό ιονό. Το Ιράν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα βγει, θα αλλάξει η θέση. Έτσι κι αλλιώ την έχει αλλάξει με όλα αυτά που γίνονται, με τι ορκομοσίε των Μητροπολιτάδων, με τον Μητροπολίτη Πυραιό να λέει ότι όλοι αυτοί οι περιφερειάρχε και δήμαρχοι που δεν έδωσαν θρησκευτικό όρκο δεν θα πετύχουν στο έργο του. Το είπα αυτό ενώ όλοι οι άλλοι 40 χρόνια τώρα που ορκίζονται στο Θεό, έχουμε δει ακριβώ πόσο έχουν πετύχει στο έργο του και πού έχουν οδηγήσει όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα επίσης οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι πήγαιναν στις θέσεις τους για να διορθώσουν κάτι δηλαδή ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας από τον Κουλούρη παλιά και τον Γιακουμάτο μέχρι πρόσφατα όλοι αυτοί έλεγαν ότι είναι ακριβό το τάδε προϊόν, θα κάνω κάτι προσπάθειε. έλεγε ο καθένας να το μειώσω Ποτέ δεν μειωνότανε για τον απλό λόγο ότι δεν είναι θέμα υπουργού Η ελεύθερη αγορά δεν αναγνωρίζει υπουργού ή φυπουργού, έχει άλλου κανόνε. Οι υπουργοί είναι μυρμοί για μπροστά τη. Το ξέρουν και οι υπουργοί, το ξέρουν όλοι. Αλλά παίζουν ένα γνωστό θέατρο, γιατί πρέπει ο χαχόλο από κάτω να ακούσει κάποιον ότι φροντίζει για αυτόν. Τώρα όμω αλλάζουν τα πράγματα από σήμερα. Βγαίνει ο Γιακουμάτος με την πολιτική τόλμη και θάρρο που τον διακρίνει και δεν προσπαθεί να μα πει ότι θα μειώσει τιμέ. Το τερμάτισε. Λέει ότι τιμέ είναι χαμηλέ ήδη, χωρί να κάνει καμία προσπάθεια, άρα δεν χρειάζεται να γίνει Κάτι περαιτέρω για να μειωθούν οι τιμέ. Το γάλα που έχει στην ετικέτα 0,96 λεπτά, το επώνυμο, ή ένα 16 ή ένα 18 ή ένα 46, είναι ακριβό. Αυτό το ψωμί έχει από 0,50 μέχρι 0,70. Μάιστα. Πόσο θα, θα το πάρει, 5 λεπτά. Πόσο θα σου δει και ένα ευρώ. Δεν είναι ακριβό το ψωμί. Μακαρόνι. Μακαρόνι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, σου εξηγώ όμως, σου εξηγώ όμως ότι Ωραία. είναι πάνθινο. Εννοείς, το μακαρόνι, ναι, λοιπόν, μακαρόνι, το μακαρόνι, ας πούμε, ετικέτα. Άμα θέλει να πάσεις μακαρόνι, ε, ξέρω, από Καλιφόρνια και από ναι. τον Άρη, πληρώσέ το. Σου λέω λοιπόν, πάρ' το μακαρόνι. Από, από βρίσκει και μακαρόνι αυτή, να. Έτσι. Έτσι λοιπόν, φτηνό το γάλα, δεν χρειάζεται. Το ψωμί ακόμη πιο φτηνό, τι θέλετε. Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπο να σα δίνει και ένα ευρώ φούρναριο να το παίρνετε. Το δε μακαρόνι είναι επίση φτηνό, εκτό το καλιφόρνια και του Άρη. Αυτέ οι δύο μάρκες, το καλιφόρνια και Άρη, είναι πολύ ακριβό μακαρόνι. Μιλάει για ένα μακαρόνι προφανώ, δεν μιλάει για πακέτο. Οπότε έχουμε συνονοηθεί, δεν χρειάζεται το Υπουργείο να κάνει τίποτα για αυτά τα προϊόντα, είναι από του φτηνά. Και πολύ φτηνά μάλιστα, οπότε αναμένονται αυξήσει στα συγκεκριμένα τουλάχιστον τρία προϊόντα. Ξέρετε, του Άρη και τη Καλιφόρνια, το μακαρόνι που είναι ήδη ακριβό. Θα έρθουν τα άλλα μακαρόνια να το φτάσουν. Αυτά τα πολύ ωραία, χωρί μοντά. Στην Ελληνοφρένια, στο Real, όπως κάθε μέρα, 211 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. mail στέλνεται στη διεύθυνση του ντύπου, Και όποιο θέλει να στείλει σε εμά, γραφειριέλ και no, το μηνυμά αποστολή στο 54. 100, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μας δείχνει το δρόμο γιατί είχαμε ένα πρόβλημα επειδή πάντα η Ελλάδα ήταν στο σταυρό δρόμο να Ανατολής Βορρά Νότου τελικά αποφάσισε το ακούσαμε και αυτό στη Θεσσαλονίκη με ποιους ακριβώς θα πάει η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά στην Αφρική <ΣΣΣ> Είτε η χώρα πτωχεύει, βγαίνει από το ευρώ, γυρίζει στη δραχμή, οι Έλληνες χάνουν τα πάντα, γυρίζουμε στη δεκαετία του 70. Δεν με βλέπετε στα μάτια να το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό. Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Για περπάτα Με κατέστρεψες, Χρυσόμου. Πώς περπατάσαι της σαν της Ανατορικής Φρουράς. Δεν πώς θα περπατήσεις λίγο πιο γυναϊκή,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 ودي اسفلتوس Densas asfaltos Cuando fue esta tu Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική. Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθε που τόσο μα πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά στην Αφρική! Και εκεί λάθο. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον κάτω στην Αφρική, όχι μπροστά. Το μπροστά είναι διαφορετικό. Δεν βρίσκεται σε πορεία μπρο ή πίσω η Ελλάδα. Βρίσκεται πάνω ή κάτω. Και έχει κατεύθυνση προ τα κάτω. Με ηλικιώδη ρυθμό πηγαίνουμε κανονικά. Θα την ακουμπήσουμε την Αφρική. Πέρα βέβαια από το Σαμαρά συμβαίνει αυτό, γιατί ξέρετε, πλάκε ενώνονται. για αυτό και σεισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ιονό και αυτό. Ο Γιακουμάτο και οι υπηρεσίε κάνουν έργο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Το είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά σήμερα το εξειδίκευσε. Α δούμε τιμέ. Έχω πάρει τιμέ. Έχω πάρει. Ακούστε. Επειδή, προϊόντας επειδή, προϊόντας επειδή, προϊόντας. Το, άκουστε, επειδή το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου είναι δικό μα και ευλογούμε τα γένια μα, υποτίθεται. Ναι. Τι κάνω. Στέλνω στα σούπερ μάρκετ και βγάζει φωτογραφία, κύριε Καμπουράκη. Άσε. Φωτογραφία ο συνεργάτη μου. Την χλωρώνει μία, δύο, τρει. Και τα βρίσκω και τη τις... Αυτή την εποχή ο συνεργάτης Τι ώρα θα περνάει αυτό το παιδί Φωτογραφίζει χλωρίνες Πριν κάνα δίμηνο φωτογράφιζε τι να καταλάβεις Η υπηρεσία μου λέει ρίζη Καρολίνας 50 λεπτά ναι. Εγώ στέλνω άνθρωπο δεν πάω εγώ ναι. Έτσι δεν πάω. Στέλνω άνθρωπο από το Υπουργείο ναι. Και βγάζει φωτογραφία τα ράζια Μιου. Τα ρίζια yeah. και τα από το συμφωνμάτι και εκείνα Και το βλέπω εγώ Έτσι λοιπόν, πριν φωτογράφιζε τα ρίζια, αυτό είναι πολιτικό, εκλεγμένο, είναι στην ηγεσία τη χώρα, ένα από του 50 που ρυθμίζουν το μέλλον τη. Έχει στείλει έναν άνθρωπο που πριν φωτογράφιζε τα ρίζια και τώρα φωτογραφίζει ένα, δύο, τρει τι χλωρίνε. Πολύ ωραία αυτή η δουλειά του υπαλλήλου και έχετε προσέξει ποια είναι η ποιοτική διαφορά και το μεγαλείο του Γιακουμάτου. Όλοι λέμε το ρίζι και τα μακαρόνια. Ο Γιακουμάτο λέει το μακαρόνι και τα ρίζια. Έλα, συνάδελφε, παλούρδε. Έλα, φιλός που να πούμε. Δεν σε είδα το Σαββατοκυριακό Στην δε, δεν ήρθε. Είμαι την άλλη εβδομάδα, εγώ. Εσύ είσαι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα με βάλανε. Με βάλανε σβρωμό, Ειρησαίου. Ξέρουν το μένο μου. Συνάδελφε, με βάζουν να βαράω συναδέρφου στην Παρασκευή. Συνδικαλιστέ, είναι δυνατόν. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα το θέλουν το ξύλο του Ναι, αλλά εγώ δεν βάραγα αστυνομικού, βάραγα στρατιωτικού. Δεν πήγαινε το χέρι μου, συνάδελφε. Και την ώρα που γινόταν όλα αυτά, πήγαν οι αναρχικοί και γράψανε στο λευκό πύργο. Ξέρει τι γράψανε. Τι, θα ήθελα να μου δεξιός, να σε χειροκροτήσω. Όμω δεν είμαι δεξιό, γι' αυτό θα σε γάψω. Για τον πρωθυπουργό μα το γράψα, συνάδελφε. Πολύ εμπνευσμένοι, σύντροφοι. Τώρα γυρνάμε εμεί. Είμαστε σε, σε ένα καμιόνι. Και ξέρει τι ταιριάζει με το καμιόνι. Πάλι καλά που δεν είσαι σε αυτή την καναδέζα την εύκολη. Που η καναδέζα ταιριάζει με την τροτέζα. Τροτέζε είναι αυτέ τι καναδέζε. Με το καμιόνι τι ταιριάζει, συνάδελφε. Με τι ταιριάζει. Μπα γουρούνια δολοφόνη. Είμαστε όλοι στο καμιόνι. Είμαστε όλοι στο καμιόνι. Πολύ καλό. Άντε Φε... καλό κουράγιο. Έχω να δίνω. Δύρω... Βρωμοσιριζό πουλάγονται Σαββατοκύριακο. Άντε σα αφήνω, έχω να γυμνάσω. Το κορμί. Έλα, γεια μεγαλύτερο ταλέντο του Βενιζέλου Δεν μπορώ να το πω στον αέρα Γιατί Δεν μπορώ να το πω στον αέρα Είναι από αυτά που δεν ακούγονται στον αέρα Έχω ακούσει πολλά πράγματα Βρώμικα για τον Βαγγέλη Ναι Όχι τα βρώμικα που νομίζεις Δεν είναι ο σκάνδαλα και τέτοια Αυτά ναι υπάρχουν Άλλα βασικά Άλλα Βρώμικα κρεβατιού βρώμικα Αχα uh -huh. yes. Μεγάλες επιδόσεις Ψηλές αποδόσεις Πουτάνω. Ε, hey, ακούω, στην πιάτσα. Oh. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι να λέει αρολογίες, λόγια και να περιεχομένου, νομίζω ότι λέει κάτι πολύ σπουδαίο. Το ίδιο λέμε, καλέ. Α, το ίδιο λέμε. Ναι. Α, το έξερα του θέλω. Αυτό ρεφίζετε με αυτά. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου αποστολή! Γεια σου και εσένα, τι κάνεις. Γεια σου μπρε Αποστόλη μου, τι κάνεις. Γεια σου καλέ, καλά εσύ. Καλά είσαι, μπράβο μου που σε πέτυχα. Έλα τώρα να σταπώ λιγάκι, δεν μου λες Αποστόλη μου. Σ' η διαφήμιση του Τζάμπο με τη Σανίση. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν... Αναστατώνομαι. Προστολικά. Με... Έλα. Να σου πω, αποστόλιο μου. Σου χοπεί που έχω δει τη στα από κοντά, eh. Πώ είναι καλή αυτή από κοντά, δεν είναι πώ είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώ τη γλίτωσα δεν με ξεκοκάλισε. <Κι> από πάνω μέχρι κάτω. Στα νήσια, εξ ρέη. Αλλά είσαι φοβερό, δεν είναι. Είμαι φοβερό, παιδί μου. Ένιωσα βιασμένο με το βλέμμα. Ελά ρε, παιδί, τι γίνεται, ε. Έλα καλά. Καλά ρε, γιατί σου κακόζε. Τι συνερίζεσαι την Ανούλα, ρε. Κρίμα είναι η γυναίκα πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι. Μην ξεχνάσετε πέρασε ένα διαζύγιο και άσχημο διαζύγιο. Λέει, όχι, όχι, όχι. Όπα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε <laughs> δει διαζύγια και διαζύγια. Αυτό δεν ήταν διαζύγιο, αυτό ήταν ξεκατίνιασμα. Ναι, αγόρι μου, άσχημα περούσει η Λέω, άντρα τη συνέδερνε. Καλά τώρα, συγνώμη, Αν την είχε εσύ γυναίκα και είχε αυτή τη ξινήλα, τη μόνιμη τη στάνταρ, δεν θα σα ρίξει να χαστούκι. Όχι τίποτα άλλο. Να δει είναι καλά. Γιατί δεν αλλάζει η έκφραση, γιατί έχει αυτή τη ξινήλα όλη την ώρα στι ζωγραφισμένε στο πρόσωπο. Σύβνα, Μωρή, είσαι καλά, αν πνέει, βγάλει τη ξινήλα, κάνε κάτι άλλο. Μήπω την άρεσε κιόλα η δεξιά μου, Τόλμη. Τέτοιο μας σε βασιλική οικογένεια έχει να γίνει. <Κι> δεν θυμάμαι κι εγώ από τότε. Ούτε ο Κάρολο με την Ταϊάνα τόσο. Ακριβώ. Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα όμω ήταν αυτή η είδηση του χωρισμού. <Κι> Έμεινε ελεύθερο το κορίτσι μου. Δεν ξεχνώ. Είμαι ελεύθερο να την κυνηγήσω όπω νομίζω. Α, <Κι> μπράβο. Και να την ρίξω. Χάμω. <Κι> το μαλί πώ είναι. Κι αυτήν Χάλια κι σαν και αυτήν ει και τη άλλη. εγώ δεν <Κι> έχω μαλί. Για να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Ο δικό μα ο Πρωθυπουργό στην Ιουαλία πήγε να κάνει τη Λάστρα. Τι να κάνει. Ενώ έχει και άλλε ικανότητε. Α, <συμφίλωση> το ψέματα, γεια σα, είναι χρυσό Ό,τι μπορεί ο καθένα. Άκουσε τον Τη γλάστρα, τον χαιρετούρα. Κάτι, τέλο πάντων, πήγε να κάνει. να ξεσκάσει, να κάνει τι δημόσιε σχέσει <συμφίλωση> του, να νιώσει κι αυτό σημαντικό. Τι να κάνει. Όχι, πήγε να την προσωπεύσει και να υποστηρίξει τα αιτήματα των Ελλήνων. Είναι πρώτη φορά να καταλάβει που είδανε αεροσυνοδί την τελευταία τρύπα του ζουρνά να ταξιδεύει. Κύριε <συμφίλωση> Aferisco, eh. No te del patrón, me culo. del patrón, nuestro Φέτο είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια τη. Για yeah, περπατά λίγο. Με oh. κατέστρεψε, χρυσό μου. Πώ περπάτε εσέ τη αντζολιά τη ανατορική φρουρά. Δεν μπορούσα να περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία. Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό τη. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα το αριστερό. Και τώρα πλέον προχωράει όρθια με το κεφάλι ψηλά. Δύο. πάρε τώρα τη στροφή με προσοχή, μη σου πέσουν τα βιβλία. Ένα, ωραία. Ένα τα αριστερό, όταν έχουμε το Σαμαρά, ένα το δεξί, πρέπει να λέει. Ακόμη και η Βουγιουκλάκη, ανήποπτο χρόνο, είχε κάνει την επιλογή τη προ το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ το έχουν ελαλίσει. Ακούτε, καλό Ιωνό είναι η Αμφίπολη. Ο άλλο έχει φτηνίνει όλα τα πράγματα και τα προϊόντα, τα βασικά δηλαδή, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια. Ο τρίτο, ο καλύτερο, έρχεται και λέει ότι ένα Θεό, μια μεταφυσική δύναμη, θα βοηθήσει ώστε να βγει ο φω τη Κουβέλη πρόεδρο Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι θα εκλεγεί πρόεδρο Δημοκρατία. Γιατί ο Θεό τη Ελλάδο είναι πιο ισχυρό από τον τυχοδιοκτισμό και την ανοησία. Πιο ισχυρό. Γιατί όταν έχει να, να παλέψει ταυτόχρονα με δύο τόσο μεγάλου αντιπάλου, και τον τυχοδιοκτισμό και την ανοησία, πρέπει να έχει και το Θεό μαζί σου. Θέλει και τύχη, θέλει πάντω μια μεταφυσική ενίσχυση. Γιατί δεν παλεύεται εύκολα αυτό το σκηνικό. Είδαν που είδαν από την πραγματικότητα, από τη λογική και το έχουν ρίξει. Έχουν φάει πόρτα από όλα αυτά. Το έχουν ρίξει στα μεταφυσικά, στου Ιωνούς και στον καλό Θεό και στη μεταφυσική δύναμη που θα βοηθήσει να βγάλουμε και πρόεδρο Δημοκρατία. Ο άλλο προσευχόταν και στα μοναστήρια. Ακολουθεί και ο Τσίπρα από αυτό προσευχόταν στα μοναστήρια και στι εκκλησίες Ο Σαμάρα. Ακολουθεί και ο Τσίπρα όπω έχετε παρακολουθήσει και δει με πολύ μεγάλη, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον και έκπληξη κάποιοι. Και η ιστορία παρόλα αυτά βγάζει ηγέτε. Του καλύτερου που μπορεί να βγάλει. Οι γέτες δεν γίνονται μέσα από μηχανισμούς και διαδικασίες. Προκύπτουν μέσα από το καμίνι της ιστορίας. Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό ήταν πολύ ποιητικό. Προκύπτουν μέσα από το καμίνι της ιστορίας. Έτσι και αν τους μουτζουρώνουν το καμίνι καμιά φορά δεν πειράζει καθαρίζονται. Το θέμα είναι να μπορεί να αντέξεις τις υψηλέ θερμοκρασίε. Και ένα άλλο θέμα είναι αν οι ηγέτες οι ίδιοι είναι το καμίνι της ιστορίας. Άρα που είσαι. Μίλα καλύτερα. σαντίζομαι. Μα τρει μήνε διακοπέ να πούμε μα έχουν καλύψε τον ιφίνα που με κάμπο να. Περαστικά. Oh. Oh. Πρέπει και εμεί θα γεμίσουμε μπαταρίε. Και τι θα σου oh. βάλω στον oh. διάμεσο. Τώρα να πούμε καλύμμα στο κουτσολόδοχά μου, α πούμε. Με, αφού η φλιά του θα κουστώ πολύ. Έμα τρει μήνε διακοπέ, μάλλον. Και πόσο να κάνω τόσο χρειάζομαι, τι να κάνω. Έχω αρχή φόρτιση μπαταρία. <Ρίξε> Τώρα, καλησπέρα. καλύφρα. Ένα καλεσπέρα. Μπορώ να δώσω ένα μήνυμα από την εκπομπή, ο πιο φανατικό ακροατή; Ναι, ποιο είναι. Ε, λοιπόν, ε, ποδηλατάκια, έτσι μου μπαίνει κάθε μέρα άμα κατάλαβε ποιο είναι στην τηλέφωνο; Ποδηλατά ποιο λέει το παλικόπιό. Ναι, πού το ξέρει, δεν. Ε, εγώ δεν ξέρω. Στο παραμιάλιά, Νομίζεις... χορτερά. <χε> <κοδητάρι. χε> Αδελφώ να μου πει σαν ένα τηλεφωνάκι. Ποιο είσαι. Ε, θα με καταλάβω τη φωνή. Α, κατάλαβα, σε κατάλαβε από τη φωνή. <χε> <χε> έχουμε να μιλήσουμε. <ΣΤΡΙΣ> Έχετε περάσει μαζί ένα ζωφερό καλοκαίρι <ΣΣ> Συνάδελφοι μας, Συνάδελφοι ξέρω Αυτά τα συναδελφικά δεν τα ξέρω εγώ Ταλικέρεις <ΣΣ> και εσύ Ναι, ναι. Να σου πω Έλα. Φαντάζομαι το κρεβάτι πίσω δεν πάει χαμένο στην ταλίκα Όχι καθόλου δηλαδή, Γιατί δηλαδή. να πάει χαμένο Είμα... Είναι τυχαίο που έχετε <χει> κρεβατάκι πίσω Και που έχετε και κουρτίνα <χει> μπροστά στα τζάμια Έλα άντε Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τι προτάσεις Σε όλες τις πόρτε, κατάλαβα να σου <χει> πω ναι, ναι, ναι. Πού πάνε τα αγόρια ε, Στην καλαμάτα Όχι καβάλα <χει> <χει> Όχι όχι καλαμάτα Καβάλα είναι το πώ πάνε σωστό <χει> <χει> <χει> Πώ πάνε τα αγόρια π Ε, έμαθα ότι πήγαν εκεί κλακαδόροι και λέγανε να, γερά-γερά γιαρά, να φύγει δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και αν φύγει... Περδευθήκανε, αλλά τέλο πάντων. Περδευθήκανε. τώρα στη δεξιά να φωνάζεις να φύγει δεξιά. Ε, Αποστολή μου, για... αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί να φύγει με, με το 8 αυτή τι θα κάνουν με το 8. Για πες μου, με ένα οχτάρι τι κάνεις. Με ένα οχτάρι <στολί> σε γράφει η τροχιά άμα κάνεις οχτάρια. <laughs> Για αρχή Άρα, Αλλιώς ε, κουλούρια πολύ όμορφα σε σχήμα Σου λέω τι άλλο κάνει με ένα Δηλαδή είναι δυνατόν Το γυρνάς στο πλάι και το κάνεις κι άλλα. Πολλά <Κι> Έλα, ρε, Απόστολα. Έλα. Δεν μπορεί εσύ να ακούω τον κάθε τηρολίρδο που λένε και στη Θεσσαλονίκη να παίρνει τηλέφωνο ενώ ο κόσμο χέηται και να μα λέει ποιο είναι γκέι, ποιο δεν είναι γκέι και το τι κάνει ο καθένα. Έχουν κάνει μια βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα που κοιμάται ο άνθρωπο, κάθε άνθρωπο στο δρόμο που δεν έχει να φάει τα, όλα αυτά τα ενεχειροδανιστήρια που βγαίνει ο κόσμο κλαίγοντα. Αυτή το... είναι η λεγόμενη φτωχόπο που λέμε. Δεν είναι Λε. Ο άντρα, ο αρσενικό, το αρσενικό, το α τα καταφέρνει. Δεν μένει στον δρόμο. Πρόθεση να δεις. Έχει Έρω... τον τρόπο του. Ένα μεταφορέα κάποτε ναι. μου είπε το εξή. Ο οποίο ήταν και βαρβάτο άντρα, άμα το πάρουμε με αυτή την έννοια. Να, το τον πήρε εσύ, έχει σημασία. Πρόσεξε να δει όμω, είπε μια σοφή κουβέντα πέρα από την πλάκα. Με του γκέι, λέει να μην έχει πρόβλημα, με του πουḄ να έχει. Και όλοι αυτοί είναι κάπω έτσι. Δηλαδή, δεν έχει σχέση η σεξουαλικότητα του καθενό. Και επίση, βλέπω για όσου γυρνάνε και λίγο στο κέντρο, πολι... υπονοεί δηλαδή ότι μπορεί ο μέσο νοικοκυρέο να είναι πουḄ. Στην ψυχή, ναι, υπονοώ. Γιατί όταν βλέπει τον κόσμο, παιδιά που έχουν πέσει στα ναρκωτικά, ανθρώπου που δεν έχουν να φάνε και σου λένε, σου ζητάνε με το κεφάλι κατεβασμένο ένα τσιγάρο και σου ζητάνε συγγνώμη για ένα, για ένα τσιγάρο. Και για ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε που βλέπεις ότι είναι στερημένοι και παρά όλα αυτά απλοί άνθρωποι Σταματάνε σε περίπτωση και παίρνουν ένα κουρασάν και ένα νερό και δίνουν στο... στον κάθε άστρο οτιδήποτε. Οι πολιτικοί που περνάνε με τα κουστούμάκια του είδα τον Πλασκοβίτη, είδα τον Παλιό τον Παπαδόγκονα, είδα τον Κουκοδίμο και περνάνε δίπλα και βλέπουν του ανθρώπου κάτω. Κάτω στο δρόμο, βρώμικου και ανήμπορου. Και καμαρώνουν. Σε... Σου λέει, Ωπ, κοιτά την κατάφρη πολιτική μου. Πώ βγαίνουν <laughs> μετά, μάλλον κάπω καμαρώνουν. Πώ βγαίνουν μετά τα... και ζητάνε ψήφο, δηλαδή είναι τόσο καλοί άνθρωποι που. επιθεώρηση κάνουν, επειδή μου δεν περνάνε τυχαία επιθεώρηση στα έργα του. Τέλο πάντων, να με συγχωρεί για την αγανάκτηση. Αλλά εντάξει, δεν είμαι ούτε αριστερό ούτε κομμουνιστή. Έτσι. Τι είσαι. Αλλά είμαι, α πούμε, εντάξει, είμαι υπέρ τη ελεύθερη οικονομία. Αλλά τη ελεύθερη οικονομία του Keynes Που έλεγε ότι όταν μαζεύει και λίγο πλούτο, πρέπει να αρχίσει να το μοιράζει. Το να έχει δικό σου ή δεν ξέρω κι εγώ τι δίποτα έχει ο καθένα, δεν σημαίνει ότι ο άλλο δίπλα σου πρέπει να πεινάει και να μην έχει να φάει. Αυτά και συγγνώμη για την αγανάκτηση, Άντε. αλλά δεν μπορώ να του ακούω. Εύχομαι η αγανάκτηση να φύγει από το τηλέφωνο να πάει αλλού. Εντάξει, αλλά εντάξει, να ασχολούνται τώρα Να με. Να πιάσει άσπατο. Τα... Να είσαι καλά. <χει> Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά Στην Αφρική Κανονικά όμως η Αφρική δεν κοιτάει στην Ελλάδα γιατί Έχει και αυτή τα δικά τη, όπω ξέρετε. Ο, λέει εδώ ένα ακροατή, Πουντού Νάτο. Εμεί οι πλούσιοι λέει: Αναμένουμε με αγωνία Τις φωτογραφίε προσούτο Αναφέρεται στο Γιακουμάτο που είπε πριν ότι στέλνει το συνεργάτη και φωτογραφίζει σήμερα τι χλωρίνε και πριν δύο μήνε τα ρίζια και όχι ποτέ το ρίζι. Εμεί λοιπόν οι πλούσιοι θέλουν και φωτογραφίε από το προσούτων. Όταν φύγει ο Γιακουμάτο, θα παραδώσει τον επόμενο, ποιο θα ο επόμενο στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ένα album. Φωτογραφικό που θα έχει μέσα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Χλωρίνε, τα κτλ Στη Βουλή πολλές φορές στα πρακτικά έχει γραφτεί η λέξη ελληνοφρένεια Έχει γίνει αναφορά από αρκετούς βουλευτές Τώρα δεν το πίστευαν εκεί κάποιοι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ δεν το πίστευαν Αλλά ήταν ο Θανάης Παφίλης που το χρησιμοποίησε και αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα Και επειδή λοιπόν, κύριε Δρίτσα, σας χρωστάω μια απάντηση, γιατί δεν πρόσεξα ότι είπατε χθε ότι είπα ψέματα για τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα. Ε, να σας πω, ανακρίβεια ναι, διότι το είπε στον Αντένα, όχι στο Φρόικερ. Λοιπόν, για πέστε να δούμε ποιες λέει ψέματα. Διότι ισχυρίζομαι και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνή μου, ότι η χώρα πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείτε. Δεν το είναι το σας το κάνω εδώ, Λεφτζιάρ. μου, μου, φέρτε μου, φέρτε μου, φέρτε μου, θα το συνεχίσω. Θα το συνεχίσω γιατί, αφού με προκαλείτε, κάνετε λάθο. Απάθετε ότι έπαθε και ο Στρατούλη που είπε ότι λέμε ψέματα και βγήκε ο Παπαδεκπαδημούλη μετά και λέει ψήφισε λευκό. Συνεχίζω λοιπόν. Όμω δεν μπορεί να είναι μια σήμαντη χώρα τη Δύση που θα ακολουθεί άκρητα τι επιλογέ των ισχυρών τη Δύση. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο. Πάρτε το, σα το κάνω δώρο να το θυμάστε. Για να δούμε ποιο λέει ψέματα. Δε, δεύτερον, ματάπε ο Χατζη Νικολάουση. Τώρα θέλει να κάνω διαφήμιση. <Φίλιο> Θε, ακούστε ελληνοφρένια που έχει, το έχει ζωντανό. Αυτό ακριβώ, διότι δεν εκεί. επίσης πια ο Δρίτσας, μόλις Μόλι του είναι το απόσπασμα του Τσίπρα που αναφερόταν στον ΝΑΤΟ ότι θα μείνουμε και δεν μπορούμε να φύγουμε. Γιατί ο Δρίτσα έλεγε άλλα στη Βουλή. Έλεγε τι αποφάσει του συνέδριου, αλλά το συνέδριο. Του ΣΥΡΙΖΑ εκεί οι με αυτά που λέει ο πρόεδρό του για να γίνει πρωθυπουργός δεν έχουν καμία απολύτω σχέση όπω έχουμε καταλάβει όλοι. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχει σημασία. Και έτσι λοιπόν ο Θανάη Παφίλη επικαλέστηκε το ατράνταχτο πολιτικό επιχείρημα. Έλληνο ακούστε το εκεί για να καταλάβετε. Δεν θα το ξανακούσουμε, το είπε μια χαρά, το διάβασε μοταμό. Έχουμε τον λαό να ακούσουμε γιατί αυτό θα μα πάει στις, ε, στο μαγαζίνο με το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε βεβαίω αύριο. Καλά να περνάτε, γεια σα. Να σου πω κάτι. Ναι. Ε, επειδή τώρα την πέφτουν όλοι στο Βενιζέλο. Άκου τώρα. Βρήκανε δηλαδή ένα πεσμένο στο χώμα, αδύναμο σπουργητάκι και το χτυπάνε. Έλεω, θα το χτυπήσει όταν είναι δυνατό. Στα πόδια του. <laughs> Ποτέ. Να, να θυμίσω κάτι. Ότι ο, ο, τον νόμο προευθύνση υπουργών τον έκανε, αλλά αυτοί τον ψηφίσανε. Επίση το χαράτσι. Ο Βενιζέλο το, το έκανε, το πρότεινε, αλλά αυτοί τον ψηφίσανε. Τα μνημόνια δεν τα ψήφισε ο Βενιζέλο. Όλοι μα δεν τα ψηφίσανε. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Καλέ. Λάδει ο άνθρωπο. Καλά που κι εσεί και υπάρχετε και παίρετε να του ξ Πλασπώνετε. Ναι, mm. και μια ερώτηση στην βούλτα. Η τσέπη πώ είναι. Ποιο Η τσέπη πώ είναι, η τσέπη. Καλύτερα από το μαλλί. Έλα ρε, σε καλό φθινόπωρο, άντε γυρίσατε επιτέλου. Γυρίσαμε. Καλό Σεπτέμβρινα. Να είσαι σε καλά, καλό φθινόπωρο, καλή προετοιμασία εκλογών. Πού πηγες, πού πηγες Πού να πάω. Εδώ, εδώ, στην άδεια Αθήνα. Απόλαυσα την άδεια Αθήνα. Βγαίνουμε για παραπάνω, δεν βγαίνουμε. Έλα ρε, αφού σε είδα, ε, ρε, όλα τα μπατήρια στη, στην κόμενα του Άρη, ρε. Ε, στη μήκονο δεν είναι. Αφού σε είδε το μάτι μου, πέρασε και από εκεί δεν μπορεί. Δεν πήγα μήκονο. Στη μήκονο πάνε ο Άρη, οι και τα λαμόγια που τρώνουν λεφτά τη ενέργεια. Εγώ τι δουλειά είχα στη μήκονο. Ούτε χωρισμένο είμαι, ούτε άρης, ούτε λαμόγιο της ενέργεια. Λέω, λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι επαγγελματίας στον κλάδο του τουρισμού και θα ήθελα να πω κάτι για αυτά τα 20 εκατομμύρια. Τι επαγγελματία, το έλεγε επαγγελματία. Προμηθεύω τα τουριστικά καταστήματα με τουριστικά προϊόντα. Αχ, αυτά τα ρε, ωραία μαγνητάκια, τι ωραία τσολιαδάκια και ακρόπολε κάνετε. Αυτά τα αγκία, αυτά τα αγάλματα. Αυτά που σα πάσανε τα χέρια, τα αγάλματα. Δηλαδή, Τωλιά. τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο στιχάματα με τι αηδίε που έχετε γεμίσει στον τόπο. Λίγο αισθητική Τωλιά. δεν μπορούσα να την έχετε. Τα που φτιάχνουν στην Κίνα. Είναι, επειδή το ο ο εργάτης, είναι ελληνικό, τι. Άκουραν τι. Δεν ξέρω τι θα το πουλήσει ο Έλληνα και έχουν ισχυστά μάτια. αλλά τα παρατηρήσει όλα είναι ισχυστό μάτιγα τα τσιολιάδικα. Α, ναι. Πρώτον, Να σου πω, πω στην πω, Κίνα, και... εκεί που φτιάχνουν τα τσιολιάδικα τα ελληνικά, οι συνθήκε εργασία είναι οι ίδιε με αυτέ που έχουν οι Κινέζοι που χρησιμοποιούν του Έλληνε τσιολιάδε και του πίνουν το αίμα στην Κόσκο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τα 20 εκατομμύρια του σου λέω, που ίσω να έχουν έρθει. Α σου πω, πω τώρα, πω. να μια ερώτηση. Αφού ήρθαν 20 εκατομμύρια φέτο το καλοκαίρι, δηλαδή α πούμε, εσύ τώρα γνώρισε μέσα σου που λέμε την ανάπτυξη, έκανε 20 εκατομμύρια παραπάνω μαγτάκια από ό,τι έκανε συνήθω. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω τώρα. Έκανε σουβενί, κιπε. Yeah. Μιλάω με του πελάτε, φαντάσου μιλάω από Αλεξανδρούπολη μέχρι και χανιά, από Κέρκυρα μέχρι και κάρπα. Τερπατάμε να απέξω από τα μαγαζιά όλοι αυτοί ή 20 εκατομμύρια εγώ θα σου πω. Ε, σα ζόμπι, κανεί δεν μπαίνει, κανεί δεν τζονίζει, κανεί δεν τρει ταβέρνε. Μου κάνει μεγάλη τίποτα αυτό που λέει. Περάνω να απ παίξω από τα μαγαζιά και κυκλοφορούν όλοι σα ζώποι. Κανεί δεν ασχολήθηκε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήρθαν. Πόσε μέρε θα κάτσουν, που θα μείνουν, τι κανάλωσαν, mm. κανεί. Μόνο ο αριθμό αυτό ο απόλυτο. Που μπορεί να νοικεί, εγώ, να σου πω ότι είναι και 30, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Όλα τα μαγαζιά, τα τουριστικά που είναι στο ενίκιο τα περισσότερα, πάνε να διαπραγματευτούν με του ιδιοκτήτε των ακινήτων να, μειώσει το, ε, να μειωθεί το ενίκιο. Κανεί δεν δέχεται να μειώσει ενίκιο γιατί του λέει Αφού έχω τόσα εκατομμύρια, δουλεύετε. Σωστό, κυρίω αυτό. Λοιπόν, το θέμα γενικότερα είναι ότι ούτε τουρισμό θα μα τίποτα. Όλα τα ζώα τρώνε το παραμύθι τη ανοιχτέ τηλεοράσει. Και κάτι τελευταίο που θα σου πω για να μην σε κουράζω άλλο, ναι. όσον αφορά στον τύπο τον Κώστα με το σκυλάκι που σκότωσε με την καρέκλα. Ναι. Ελπίζω να δικαστεί επειδή Πλέον θεωρείται κακούργημα ε, το να εγκληματίσει απέναντι σε ζώα, να δικαστεί και να φυλακιστεί, και να του βάλουν και τα τέσσερα πόδια της καρέκλα στον κόμμα κο... με στη φυλάκη. Αυτή τη χολή ο καλαμπούκη για το ΣΥΡΙΖΑ πού την αγοράζει, ρε φίλε. Κάθε τρει και λίγο. Έχουνε φτάσει το κουκουέ στο 4,5%. Καλά, και το ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι, 4% Ά. είναι. Το άλλο είναι Πασόκη. Άστον, άστον είναι αυτό, ικανοποιείται. Να σου πω κάτι. Mm. Ο, η εταιρεία Μωρέα με τα διόδια που την έχει ο γιατί ζητάει κάτι εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Θα του χρωστάει, θα του έχει χρωστούμε, να ξέρω εγώ. Δεν ή για είναι. να φτιάξουν του δρόμου, ποτέ. Α, δεν Α. μου λε, δεν είπε, γι' αυτό είπε ο, το πρώτο η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες, που τόσο μα πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Δείτε η χώρα το βγαίνει από το ευρώ, γυρίζει στην Οι Έλληνας χάνουν τα πάντα, γυρίζουμε στη δεκαετία του 70. Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό. Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Γεια, περπατά λίγο. Με κατέστρεψες, Χρυσόμου. Πώς περπατάσαι, της Αντζωλιάς της Ανατορικής Φουγράς. Δεν πώς θα περπατήσεις λίγο πιο γυναϊκή, Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά το βηματισμό τη. Δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέο σα πραγματικά είναι σε καθαρή παρούσα αξία. Αν το προεξοφλούσα όλο τώρα, μόνον 60% του ΕΠ. Μόνον 60%. Δεν είσαι άσφαλτο. Udyspialny! asfaltos wychodził, asfaltos. był fajny, kto był fajny, kto był fajny, kto Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.